Αρξιγέ, Έλα. έπεσε η επισύνδεση Πού, έπεσε η επισύνδεση Να σκύψουμε να τη σηκώσουμε Δεν παίζει, δεν παίζει, θα χάσουμε τη συνομιλία Δεν οπωσδήποτε να γίνει καταγραφή Τώρα σε μένα τα λένε αυτά, εγώ κάνω 20 χρόνια καταγραφή τώρα Δηλαδή ήρθα τα και τώρα να πούνε για το πρέντατορ Εγώ κάνω καταγραφές, έχω εμπειρία 20 χρόνια τώρα και θα... Έλα σε πάρα καλό τώρα, με τους τώρα, έλα Ελά, Αποστόλη, καλημέρα, ρε. Τελειώπητο Δημοτικού. Ακούγα σήμερα την εκπομπή. Ό,τι για τι υποκλοπέ και αυτά, ξέρω εγώ, λοιπόν, ότι δεν ήταν Κάνει για Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα τι σκέφτηκα. Ο άνθρωπο αυτό που ήταν στην Ape είναι πολύ μορφωμένο και πολύ εξήντα, να υποθέσω. Ήθελα να του πω ότι είναι δυνατόν, Φιλαράκο να μιλάει ο κύριο αυτό που παρακολουθεί το. Παρακολουθεί αυτό... το, ακού. Όταν το λέει ο παρακολουθεί... ήταν πρόβλημα. Δέχομαι το ρίσκο και γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα είτο. Τα ελληνικά σα βλέπω είναι άψογα. Καταρχήν, όταν θέλουν να κάνουν κάτι και να πούνε, έχουν οι πακιστανικά τηλέφωνα. Δεν έχουν τα δικά του. Είναι τόσο κόπανοι αυτοί εκεί στην ΑΕΗ που βάλανε να πανητοφωνούν το τηλέφωνο που έχει το όνομα του. Είναι λίγο ρατσιστικό το σχολείο σα. Όχι, ωραία. Είναι αλλοδαπών. Α, βεβαίω. Τώρα το δέχο. Ναι, το ναι τα πακιστανικά όχι, τώρα όχι, όχι, όχι, φωτογραφίζει είναι. ένα λαό και τώρα. Και για ποιο λόγο. Και το άλλο είναι ότι αν είναι η παρακολούθηση για λόγου τότε θα έπρεπε να παρακολουθούν τον Λοπέρδο, τον Άδονη και όλου του άλλου που έχουν υποψία. Υπάρχει μια υποψία μιλητή. Υκέα, για κάποια αυτοδοσία ή τέλο πάντων κακοδιαχείριση στην ελληνική επικράτεια. Δεν καταλάβατε, τελείωσε το δημοτικό. Δεν καταλάβαμε, <σık> αλλά... <σık> κάπου σε χάσαμε. Αρχίσαμε να βλέπουμε τηλεόραση. Τέλο πάντων, κάρικα. <Λίγανου>, <φίλε>, δεν παρακολουθούσε τον λοπέδο. Επί... Ένα μονοτέλειο, πάντων... Ναι. Έλα, αποστολή. Έλα. Ναύτι. Βγήκε στη στεριά για περιπολία. Ναύτι βγήκε στη στεριά για περιπολία. να not a saint, I see Όχι, σε λίγε μέρε τη στηλέβα. Άντε, ρε παιδί, παιδί μου, άντε. Βαρέθηκα, με έχει κουράσει η γυναίκα σου. <laughs> ναι, τώρα έχει αποκτήσει κιότα και θέλει να κάνουμε κοκκούνινγκ, να βλέπουμε τσά, the two of us και το βράδυ θέλει να κοιμόμαστε σπούν. Ε, εμένα δεν μου τα κάνει αυτά, ρε. ρε Απλά καμου κάνει. Δεν σου κάνει σπούνινγκ το βράδυ, δεν έχει σπούνινγκ. Όχι, δεν έχει τέτοια. Απά. Με βρήκε μένα να... τώρα και με έχει ζαλίσει το. Πρέπει να κοιμηθώ σαν άνθρωπο. Πρέπει να κάνω τη βουδέλα να πούμε. Τέλο πάντων. Πώ ακριβώ εκβιάζει ο Μαρινάκι στο το Μησοτάκι θεωρούν. Ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωση, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση. Πώς τον εκβιάζει και δεν μας απαντάει. Έλα από όλη καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρχοντα, λέει, στα χωράφια να μα πάρουν ναι, τα προϊόντα μα χρωστάμε. Και τέτοια να σα πω ότι μπορούν να α, κάνουν κατάσταση ακόμα και στου καρπού, στη συγκομειδη. Έτσι, δεν είπαμε. Στο σπίτι θα έχουν φοριακή, είναι γενικώ. Τάρχονται. Ωραία, να σου πω πώρε. Εγώ έχω σταφίδα. φύδα. Ωραία. Κράτο το ίδιο κοστολογεί ότι για να παράξω εγώ ένα κιλό σταφίδα, φύδα, αλλά ένα 40. Αλλά ο εξαγωγή έρχεται και μου λέει 70 λεπτά κι άμα θέλω την παίρνω. Μήπω έρθουν αυτοί οι φοριακοί και άμα χρωστάω, ξέρω εγώ 1400 ευρώ πέρνε ένα ντόνο και πατζίζουν. σε βολεύει. Μήπω με βολεύει Φίλε, την εφορία καλύτερα. Καλά, του εμβολεύει τα χρωστά, δεν το συζητώ, έτσι κι αλλιώ. Εφορία, τράπεζε και αυτά βολεύει. bravo. να το μελετήσουμε λίγο το θέμα, να μην πουλάμε. Α περιμένουμε να έρχονται να μα παίρνουνε. Μην ασχολούμαστε κιόλα. Κοίτα, μην το έφυγε, γιατί το να μην πουλάμε θα έρθει από μόνο του. 50 χρόνια. Αποστέλνου. Έλα. Ο Βέλγιο έχω παρμένο που είναι 10 φορέ πιο άντρα την Ελλάδα. 12 φορέ καλύτερα το Βέλγιο! Το πανηγυρίζονταν! Από το Βέλγιο τι έγινε, παιδιά? Πολύ ανοιγόμαστε. <laughs> Αγωνιστικού χαιρετισμού για την απεργία. Έχουμε και δύο απεργία σε μια του μήνα. Γενική τα σωματεία είναι επίποδο. Θέλω να δώσω μια παραγγελιά από ένα φίλο που είναι στο Σικάγο τη Ακούη. Κουνουμαλαρά, μεγάλο. Και δεν μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Έχει τον Πουζάκι το, το φοράει με στο σπίτι γιατί εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Στο σπίτι, άμα ό,τι την κότα. Τέλο πάντων. Στο Βιετνάμ από Μάρτιν Πεσπέλ, αν μπορεί για την Παρασκευή, Ιδιαίτερα την τ Για να πάρουμε λίγο έμπνευση, ελπίζω τα Χριστούγεννα που θα έρθω να έχεις ετοιμάσει το καλύτερο μου έρθω και να τα μόσουμε πάλι από κοντά. Και σε ευχαριστώ πολύ γιατί μα κρατά πολύ μεγάλη συντροφιά, φίλε. Όχι, τι αλήθεια. Netflix και στο κινητό μου. Τι θα κάνε αλήθεια. Δολοβακιά. Τα παιδιά αν δεν το κάνε, σκουπίδια. Δεν μα νοιάζει η περοφούρα, αν δεν έκεγε καλύτερα. Στα τσακίδια, γάι. Το κορίτσι σου θα περνε καμπότα. Και εδώ πέρα στα χανιά. Χέρι... Όλες τις Ελληνίδες Στο δάσος Διαβολπίτσα και yeah, yeah. Θέλουμε και άρωμα γυναίκας yeah, yeah, yeah, yeah. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης yeah, yeah, yeah, yeah. Γελάτε, γελάτε, το βρίσκεται αστείο yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Γεια μα και καλή χρονιά Το του αγώνα, πολλά σου σπέρω. soy de eh Ποιο είναι. Ε, ένα μικρό μαλάκι. Πόσο είσαι αγάπη γιατί είναι σχολείο. σχολείο. Και το σχολείο. Κι Έκανε σκοπάνα. Πόσο είσαι! Δεν ξέρω γιατί στη χώρα μα τώρα τα ανήλικα δεν προστατεύονται. Για πες. Να σε είναι μέσα. Με το λιγότερο yeah. μου Σχημάτισαν στήκους για αυτά τα κοκκινά σημάδια Η αλήθεια το ψέμα στη χιόνι Και χώρο και χρονοπαγόνι Την ιστορία την παλέψαν οι ροές τη γράψανε οι δολοφόνοι. Ναι, για σας Γεια σας Τα παραπολιτικά Ναι, ναι Ε, με τον να μιλήσω Εγώ είμαι Α, έλε, έλα ρε, Αποστολή Έλα Λοιπόν Υπανάστηση, με σα ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά περνω. Έλα μάν, ε... γιατί έτσι να πούμε, γιατί εξηγήθηκε σκουλικιάρικα. Όχι, δεν εξηγήθηκα σκουλικιάρικα, δεν έτυχε. Πώ θα γίνει να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ε, δεν ξέρω, πρέπει να τσεκάρω καταρχά άμα την παλεύει. Άμα είναι ακόμα ζωή, και... ξέρω εγώ και... μπορεί να τα έχει κακαρόσω. Και, εγώ... και εγώ αυτό σκέφτομαι. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπο. Μακάρι, δεν... που το ξέρει, κανεί δεν το ξέρει. αλλά βάνανε τον άλλον υπουργό που πουλάει του Καζαμίες για να ν' είμαστε να κάνει «Τι περιμένεις τώρα, χαμό τον αντιβιβλίο του» «Βάλ μια φωνή εσύ να σ' ακούσει». «Θέλος πάντων αν θέλει για Παρασκευή τώρα βάλε ή αυτόν το μανάκα με τα βιβλία από την Κόρινθο».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 Εδώ. Όχι, απλά τώρα δε κοιμάσαι από θα πονάει και το κεφάλι σου στο μισό. Ε, είσαι καλά ζωή, Δεν πήγες, Ναι? Ή τον αδερφό Κύπριο που του λέει στο τέλος θα αρχεί δι*** για κυρία. Ε, εντάξει μπορεί, εντάξει. Λέω εγώ έτσι από κλειρ. Τα παπάγια μας, κάπως έτσι του λέει. Κάποιος κύριος, Ο Κύπριο αδερφός είσαι Πούμε να εντόπινσαι εσεί είναι αδερφέν Κύπριεν. Σα παρακαλώ να μιλήσουμε λιγόν. Είδα έκπληκτο στο ίντερνετ ε, ότι βάζετε κάποια σποτάκια παρακαλώ και κοροϊδεύετε. Του Κύπρινου Εγώ που είχα μιλήσει κάποια φορά παρακαλώ σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε Οπωσδήποτε γιατί. Απαγορέμαιται ο κύριο Μαπαγιάν για να βγάζετε μένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμα τη κοινωνία, σα κάπιτέ, που να βγαλεί σάκρυν με έναν κάθαμα τη κοινωνία, με έναν κατακάφυρι. παρακαλώ μιλάω, σοβαράν. Εγώ νομίζει κανών πλάκα. καλέσουν το δικηγόρο παρακαλώ να σα κάνω μην υπήρχερό να Να καλέσει παρακαλώ και να το τρατάρουμε και κάτι είναι ένα μελομακάρονο χρηστή για να έρχονται. Μην μπορώ ειδέβαινε, δεν παρακαλώνει σοβαρά. Δεν μπορώ καθόλου. Να κόψετε παρακαλώ το σποτάκι από το ίντερνετ. ne to podzipo te za pamedikastigos sas vas pazo dolz Στην παρασκευή, εκείνα που έλεγε για ορτιλή και τέτοια ο Μαλάκα ο Σαβλητή και από πίσω να βάλει αυτά που είπε την καλύτερη ετάκα που είπε ο Κουτσούμ. Μάθαμε τη συνταγή για το καπαμά να του βάλει από πίσω και. Είναι και να είναι ο, Λινθα... ο κουτσούμα μανούλα στα βάλ. ε σε παρακαλώ, σε έπαρακα. Ο μόνο που με καταδράχε να αρχί που σα κάλεσαι και δεν έρχεστε είναι ο κουτσούμπε. Πού φτάσαμε. Δε να έρθει ο κουτσού και μην έρχεται εσεί. Μπράβο σα, σε χαρητήρια. Μάθαμε από τι λοιπόν γίνεται το καπάμά τελικά. Αυτή μεγγαλοντά, όντω μίνει, φιλέγια, γαλοπούλα και μιστή. Γυρίζει τη λίχτα δίπλε, δεν κουρούζουν. Φωλιά Μάθαμε από τι υλικό γίνεται ο καπάπα τελικά. Ποτέ δεν λε η μοίρα, ποτέ δεν λε Μα μόνο η ζωή. το γεια σου περήφανη αστάνατε εργατιά <Καιζευκά> Σπύριζει η φαμπρικά μόλι χαράζει οι εργάτε τρέχουν για τη δουλειά για να δουλέψουν όλη τη μέρα για σου περήφανη Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα για σου περιφανή για θα να ξαναγυρνάτε. Για τον ίδιο άνθρωπο που μιλάμε πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Βάλτω αυτό την Παρασκευή μαζί με αυτά που λέγανε ο οικονόμου, ο Μπορίδης και αυτοί, εντάξει Και θέλω και το Μέσα Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε δίνουμε μαζί και τραγουδάμε Ξεκαθαρίζουμε ότι το τοπίο για τα θέματα των υπογλομπών επίσης είναι σαφές Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε Για τον ίδιο πόνο ξενδύχταμε Τι είναι η νόμιμη παρακολούθηση και τι δεν είναι Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε Είνουμε μαζί και τραγουδάμε Να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα της λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσία Πληροφοριών Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε Αλλά νομίζω ότι από και μετά ανα, ανακυκλώνεται μια συζήτηση, η οποία mm. εγώ τη βλέπω να έχει κλείσει και να μην παράγει κάποια προστιθέμενη αξία. Δεν πολύ Μια αφιέρωση, αν μπορεί να μου κάνει, γιατί δεν σε προλαβαίνω άλλη φορά για την Παρασκευή. Θέλω να αφιερώσω σε όλου του πόντιου και όλου του μικρασιάτε που το 90% είναι αντιφασίστε και δικοί μα, εκτό από κάποιου μαλάκια στη Μακεδονία που κι αυτοί μείνανε γιατί έπεσε μεγάλο λεπίδι και όλο το ποντιακό και το προσφυγικό στοιχείο έφυγε στον Εμφύλιο και έτσι μείνανε μόνο κάποιοι ελάχιστοι πόντιοι και μικρασιάτε φασίστε. Το τι έλεγε ο πλεύρη κατά των ποντίων και των μικρασιατών. Αν το βρει στο YouTube, έλεγε ότι είμαστε δειλοίλοι, ότι δεν πιάσαμε ποτέ. Όπλο, ότι είμαστε μπροστά στου Τούρκου κότε, ότι μπορούμε για καταχωρό είμαστε και κάτι τέτοια. Και να ξέρουν ότι η προσφυγιά πρέπει να είναι πάντα απέναντι στον φασισμό. Πόντο, ζήτησα, κοίσε του Ναζί. Η νέα Ιωνία είναι προσφυγιά, γαμίστε του φασίστε σε κάθε γειτονιά. Για του πόντιου που λε: Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι. Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί και αφήστε του πολεμικού χώρου είναι η μικρασίε. Και κατά το παρελθόν είχα πει ότι κατά διάρκεια τη Μικρασιατική Εκστρατεία τα εκατομμύρια των Μικρασιατών δεν έδωσαν 100-200.000 στρατό να τελειώσουμε με του Τούρκου και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Μικρασιανοί να του φάξουν 10.000 Σέτε. Συνεπώ και τώρα κάνουν μνημόσινα, τελετέ, χορού, οι αξέχαστε πατρίδε, οι αλυσμόνιτε πατρίδε και σάλια και κλάψε. Αφήστε τα αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή το σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου Αποστόλη μου. Ναι, ναι. Με ακούω. Σ ακούω. Ε, ε, Ελληνοφρένια δεν πήρα. Ναι μόνοι, εγώ είμαι. Α, δεν σε γνωρίζω από το τηλέφωνο. Γνώρισε ένα από την όψη. <laughs> Τώρα σε κατάλαβα. Είμαι η φίλη της Ισερέα. Η Ισερέα. Η, mm, η Μπουγάτσα. Αχα. Έλα μόνο η Μπουγάτσα. Θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θέση που έχετε πάρει για τα κακοποημένα παιδιά. Και θέλω αν είναι εύκολο να βάλει έχει το νου σου στο παιδί. Το παιδί έχει στοχοποιηθεί, έχει γίνει γνωστό ποιο είναι το παιδί. Αυτό το παιδάκι θα πάει αύριο σχολείο. Πώς θα πάει σχολείο, Πώς θα αντιμετωπίσει του μαθητές του, τους δασκάλους του δασκάλου του, Πώ θα γίνει αυτό το πράγμα από τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό που είναι το παιδί, Ποιο είναι το παιδί και τι έχει υποστεί. Έχει το παιδί. matale Puoi sapere come umale? Ti fai mori? Basically era yana sa charò ligo tora, etivi avrio sa allergia. To morò to morò to morò pulè me na charò? Τι θες Μωρή? Πήρα για να αναπληρώσω το κενό Το βριανό Έλα ναι. θα μπει κονσέρβα, αύριο καλή Α, εντάξει πάντως δεν θα σας ακούσω αύριο και να έχει Θέλω αν μπορεί να βάλει μια αφιέρωση Το τίποτα δεν πάει χαμένο Σήμερα είναι μια ωραία μέρα Σήμερα βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε πρώτο πλάνο Σήμερα μιλάει το δικό μας δίκιο Οι δικές μας ανάγκες Η δική μας θέληση να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια